I new world. I new world. Yeah. Το δεκαήμερο Το podcast της συνέλευσης για την κυκλοφορία των αγώνων που ηχογραφήθηκε μέσα στην πανδημία Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο συζητάμε με εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που προέρχονται είτε από νοσοκομεία αναφοράς, είτε από μεγάλα νοσοκομεία, είτε από πρωτοβάθμιες δομές υγεία. Ωραία, έλεγα να ξεκινήσουμε με το Παναγιώτη και την Ελένη, λοιπόν, που ήταν και σε νοσοκομεία. Να μας πούνε λίγο, κατά κάποιο τρόπο, με ποιον τρόπο εφαρμόστηκε στην πράξη η κρατική η υγειονομική πολιτική για την πανδημία, στα νοσοκομεία τα οποία ήταν και αν υπήρξαν τριβές και ανταγωνισμοί στην εφαρμογή αυτή. Κυρίως μας ενδιαφέρει πώς επηρέασαν κάπως και την, εργατική σας, την εργασιακή σας πραγματικότητα αυτά τα μέτρα. Δηλαδή τι σήμαινε αυτό για τον τρόπο που δουλεύατε μέχρι τότε και μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και στην καθημερινότητά σας, στην καθημερινή ζωή. Εγώ να πω μονάχα ότι δεν δουλεύω σε νοσοκομείο αναφορά για τον κορονοϊό. Δεν νοσηλεύονται υπόπτα COVID, COVID σε κλινικές ενηλίκων παρά μόνο σε κλινικέ για τα παιδιά και εγγύου. Ε, εγώ είμαι σε νοσοκομείο αναφορά για COVID. Ήμουν σε ένα χώρο που οργανώθηκε αρκετά γρήγορα για μονάδα θεραπείας. θεραπεία. Σε μία εβδομάδα μέσα στήθηκαν πράγματα που θα έπαιρνε μήνες να στήθουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα μέσα σε αυτή την ιστορία σαφώς και υπήρχαν και πολλές εντάσεις και μεταξύ του προσωπικού για διάφορους λόγους. Πρώτον, ο κύριος λόγος ήταν ο φόβος της επερχόμενης ασθένειας η οποία στο εξωτερικό φαινόταν να καλπάζει και να έχει μεγάλη θλιτότητα. Οπότε σίγουρα το προσωπικό λόγο του φόβου Υπήρχε μια ένταση γενικά στι εργασιακέ σχέσει. Και λόγω τη ένταση τη δουλειά, όχι τόσο από την πλευρά ότι είχε πάρα πολλά περιστατικά, τουλάχιστον στην αρχή, όσο από την πλευρά ότι στη νότανε κάτι εντελώ καινούριο σε καινούριου χώρου. Και έπρεπε να συνεργαστούν παλιοί συνάδελφοι και με κάποιου καινούριου που ήταν από αυτέ τι προσλήψει που έκανε εντάχει το Υπουργείο. Οπότε αυτό το πράγμα δημιούργησε και διάφορε ταχύτητε μέσα στη δουλειά, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια κατάσταση η οποία επηρεάζει σε μένα δράση σίγουρα ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον, αλλά όπως φαντάζομαι πήρασε και εμένα, επηρεάζει και όλο το επόμενο προσωπικό που δουλεύει και από πριν στη μονάδα τη θεραπεία. Ασφαλώς, εγώ φαντάζομαι ότι υπήρχε και μια μεγάλη εντατικοποίηση τη εργασία για ανθρώπου που ήταν ήδη μέσα στο νοσοκομείο, ε, ακόμα και ανθρώπου που δεν ήταν άμεσα. Τέλο πάντων, συνδεδεμένοι με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Εργαζόμενου δηλαδή που δεν ήταν σε κέντρα υποδοχή, ας πούμε, ή σε αναφορά νοσοκομεία. Κάπω αυτό πρέπει να εντατικοποιήσει κάπως νομίζω, γενικότερα την εργασία για υγειονομικού. Τελευταίο να πω εγώ. Όσον αφορά εμά, εμεί τουλάχιστον στη Μονάδα Θεραπεία ήμασταν η τελευταία γραμμή. Σίγουρα εντατικοποιήθηκαν πάρα πολύ τα πράγματα για του ανθρώπου τη πρώτη γραμμή, δηλαδή. Το των περιστατικών, παθολογικέ κλινικέ, που είναι ένα τεράστιο φόρτο, με καινούργιε συνθήκε εργασία, βλέπε στολέ, βλέπε μέσα από ατομική προστασία, την οποία τα οποία στην αρχή υπήρχε, υπήρχε και συγκεκριμένε πληροφορίε ω προ τη χρήση του. Τι είδο μασχών θα χρησιμοποιηθεί, πότε χρησιμοποιούμε Μάσκα, πότε άλλα μέσα ατομική προστασία. Υπήρχε εκεί πέρα έτσι μια. Έγινε ένα χαμός, γιατί ο καθένα έλεγε την πληροφορία που ξέρει σε μια προσπάθεια να ακολουθηθεί η γραμμή των λιμοξιολόγων, χωρί να είναι πάντα εφικτό. Και σαφώ για ανθρώπου που είχαν πόσο κάπως κάπω ευθύνη υπήρξε μια σαφή εντατικοποίηση. Δηλαδή κάποιοι προϊστάμενοι ή κάποιοι άλλοι που είχαν επιφορτιστεί με οργάνωση τμήματων από την αρχή. Σαφώ αυτή εντατικοποιήθηκε πολλαπλάσια η καποιοι αλλοι που ειχαν επιφορτιστει με οργανωση τμηματων απο την αρχη σαφω αυτη και πολλαπλασια η εργασια του και προφανώ και αντίστοιχα του υπόλοιπου προσωπικού κυρίως οσιλευτικού αλλά και ιατρικού. Ελένη, ε... ήθελα να πεις κάτι. Ναι, ήθελα να πω ότι ε, σε μας δημιουργήθηκε μια καινούργια μονάδα πέδων για τα θετικά ε, παιδάκια στον COVID-19, η οποία μονάδα ε, ουσιαστικά δημιουργήθηκε με την πρόσληψη μιας μόνο γιατρού και οι υπόλοιποι μετακινήθηκαν από την ήδη υπάρχουσα μονάδα παίδων. Επίσης, το νοσηλευτικό προσωπικό για τη μονάδα υπήρξε από μετακίνηση ανθρώπων ε, από άλλε παιδιατρικές κλινικές, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας στην ε, πρώτη μονάδα παιδών, καθώς και στις ε, παιδιατρικές κλινικές από όπου μετακινήθηκε το νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα, όσον αφορά την εντατικοποίηση σε άλλα τμήματα, αυτή έγινε σε αυτούς που ήταν ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή, δηλαδή παθολόγοι, ακτινολόγοι χειριστέ. Μικροβιολόγοι και νοσηλευτέ. Αυτή ήταν στην πρώτη γραμμή στη διαλογή και στην ε, αντιμετώπιση των πιθανών COVID περιστατικών. Φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στην πρώτη γραμμή, κάπω ε, εντατικοποιήθηκε η εργασία του. Βέβαια, σε αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή ακριβώ είχαν ε, ε, ακυρωθεί τα πρωινά εξωτερικά ιατρία των παθολόγων και των χειρουργών και τα αντίστοιχα χειρουργία, κάπω η δουλειά αντισταθμίστηκε από την έλλειψη των τακτικών γιατρίων η υπερφόρτωση από τη μία από τα COVID και η δουλειά από την άλλη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το βασικό, νομίζω, πρόβλημα στην αρχή τουλάχιστον της περίοδου αυτή ήταν η σύγχυση που επικρατούσε σε σχέση με το πλάνο και το σχέδιο, γιατί υπήρξε εμένα η ανημέρωση στις 6 Μαρτίου από τους λοιμοξιολόγους και τη διοίκηση του νοσοκομείου ποιο θα είναι το πλάνο, αλλά στην ουσία αυτό, γινότανε, αυτό άλλαζε Κάθε μέρα, αναλόγω με το τι βρισκόταν. Δηλαδή, μετά από την τρίτη εφημερίδα που κάναμε, ας πούμε, ε, με ένα τεπ, ε, δημιουργήθηκε καινούργιο δεύτερο TEP για τα πιθανά COVID περιστατικά. Οπότε, χωρίστηκε το νοσοκομείο στα δύο όσον αφορά τα επίγοντά του. Και αναλόγω και το προσωπικό που έπρεπε να καλύπτει για το δεύτερο TEP. Οπότε, ουσιαστικά υπήρχε μία σύγχυση αρχικά και φόβο από την άλλη μεριά, γιατί ήταν κάτι άγνωστο. Βλέπαμε τι γινόταν στι διπλανέ χώρε και στην Κίνα, ας και δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες. Yeah. Δηλαδή όσον αφορά την δικιά μας επιβάρυνση, επιβάρυνση επιβάρυνσαν ουσιαστικά μόνο στις εφημερίες που αντιμετωπίζαμε και τα πιθανά τα ύποπτα COVID που έπρεπε οι χειριστές να φοράνε τη στολή, οι παθολόγοι το ίδιο, οι μικροβιολόγοι το ίδιο κτλ. Και όχι τόσο όσον αφορά την καθημερινότητα της εργασίας. Να προσθέσω λίγο κάτι από ε, τις πληροφορίες της συζη ότι κάποιες κλινικές ε, εντατικοποιήθηκαν και κάποια εργαστήρια, όπω είπε η Ελένη, ας πούμε, εντατικοποιήθηκαν, εντατικοποιήθηκε δουλειά τους, ξέχασαν τους ε, που και αυτόν εντατικοποιήθηκε εντατικοποιήθηκαν. Έχουμε σαν κλινικές όμως, όπως οφθαλμίατρια, ορίλα, ε, γαστροτερολόγοι, ε, καρδιολόγοι, μειώσαν εξωτερικά ιατρία, ε, τα εξωτερικά ιατρία, ε, μειώσαν ε, χειρουργία ή αντίστοιχα επεμβάσεις, θεωματικές μεθόδους, διαγνωστικές ή άλλο, οτιδήποτε ας πούμε, αποτέλεσαν ότι η δουλειά να πέσει κατακόρυφα και να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Το αναφέρω όχι γιατί έχει τόσο σημασία, κυρίως γιατί δημιουργήθηκαν κάποιες έρηδε ανάμεσα στου εργαζόμενου, ότι γιατί η, αυτή η ειδικότητα να μην μπαίνει στα, ε, στα επίγοντα των COVID ιατρείων, γιατί να μην έρχεται στην κλινική που ε, νοσηλεύονται COVID περιστατικά και καρδιολόγος, αλλά πρέπει οι παθολόγοι να τα βλέπουμε ή και ο γαστροτερολόγος για να κάνει εφημερίσει κτλ. Δημιουργήθηκαν κάποιες εσωτερικές εντάσεις, πούμε, που δεν ξέρω αν λύθηκαν με έναν συναδελφικό τρόπο ή με αγωνιές. Πάντως, υπήρξαν, υπήρξαν σίγουρα κάποιες αλλαγέ που μας αφορούσαν όλους είτε είμαστε σε νοσοκομείο είτε όχι, κοπήκαν οι κανονικές μας άδειες, ουσιαστικά επιστρατευτήκαμε από τον φλεβάρι και μετά. Επίσης, εμείς ε, ε, ε, ε, που δουλεύουμε σε περιφερειακό ιατρείο, σε κέντρο υγείας, αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική κατάσταση. Η λογική αντιμετώπιση της νόσου ήταν νοσοκομεία κεντρική, όπως συνολικά βέβαια είναι νοσοκομείο κεντρικό και το σύστημα στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα ε, να κλείσουμε τα περιφερειακά ιατρεία και να μας συγκεντρώσουν όλους στα κέντρα υγείας. Αρχικά, τουλάχιστον στην, στο κέντρο υγεία, στι δικέ μα τι είπα, εδώ τη Θεσσαλονίκη, τρίτη και τέταρτη είπα, με προοπτική στη συνέχεια να μα καλέσουν και να μα μεταφέρουν στα νοσοκομεία, να καλύψουμε και εμεί αυτά τα κενά στι καινούριε κλινικέ που, που θέλαμε να φτιάξουν. Προφανώ γιατί οι είτε δεν ήταν στο σχέδιό του, είτε δεν υπήρχαν, δεν μπορούσαν να, να γίνουν, όπω και δεν έγιναν, έγιναν ελάχιστοι. Επίση. Αυτός σε αυτό προστέθηκαν και οι άδειες ειδικού σκοπού των εργαζομένων, ε, οι οποίες άδειες δόθηκαν γιατί κλείσαν τα σχολεία, βέβαια, προφανώς, και βέβαια γιατί κάποιοι από τους εργαζόμενους ανήκουν σε ομάδε, ομάδες. Και αυτό δίγησε από αποδεκατισμό, ας το πούμε, του προσωπικού. Εμείς μείνανε λίγο παραπάνω από τους μισούς εργαζόμενοι. Και, ε, μιλάω για γιατρούς νοσηλευτέ και, όπως καταλαβαίνετε, εκεί πέρα υπήρχε μια άλλη κατανομή στη δουλειά. Κάναμε μια προσπάθεια, βέβαια, για να αποφύγουμε την μεταφορά μας στο... Προσπαθήσαμε να μην κλείσουν τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, συγγνώμη, έτσι. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτό. Πάντως, δημιουργήθηκαν ε, αναγκαστήκαμε να κάνουμε 10 εφημερίε το μήνα, ενώ κάναμε 5 έω 6 εφημερίε. Υπήρξε δηλαδή πραγματικά μεγάλη αύξηση στην ένταση τη δουλειά. Ε, και βέβαια, όσο αφορά την ποιότητα τη δουλειά, πλέον σταματήσαμε να εξετάζουμε του αρρώστου, γιατί όσο αφορά τι λοιμώξει ουσιαστικά απαγορεύτηκε. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, είτε φοβόντουσαν οι άρρωστοι την φτούν εμά, είτε. Επειδή εμεί είχαμε μεταφερθεί στο κέντρο υγεία, δεν μπορούσαν να έρθουν σε εμά. Και είχαμε κάποιε περιπτώσει όπου προσπαθούσαμε από το τηλέφωνο, με μεθόδου που θεωρούμε απαράδεκτε, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, να ρυθμίσουμε διαπητικού, να ρυθμίσουμε αστρατικού, καπιπαθεί κτλ. Έτσι. Αυτά σε γενικέ γραμμέ, κάπω τα γενικά και πιο ειδικά όσο αφορά τη δουλειά σε κέντρο υγεία. Και σε εμά υπήρχαν τα προβλήματα με τι ερμηνείε των μέτρων, πώ φοράμε τη μάσκα, πώ φοράμε τι στολέ, αν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Ο κάθε συνάδελφο έκανε τα δικά του. Κλειδώσανε την πόρτα του κέντρου Υγείας και, και ακόμα είναι κλειδωμένη. Για να μπει στη πα στο κουρδούνι, και πρώτα σου παίρνει το εσωτερικό. Διάφορα τέτοιου ζητήματα. Τα βασικά είναι αυτά από Θα κάνω εγώ μια μικρή παρέμβαση. Σε αυτά περίπου που είπε και ο Μάνος πριν και η Ελένη νομίζω, έντονος κανιβαλισμός, ε, δηλαδή, είναι να παρθούν μέτρα τώρα. Ζητάνε κόσμο για να πλαισιώσουν τις ε, ε, περιμένουν να έχουν ελλείψει νοσηλευτικού, ζητάνε κόσμο για να ε, από τα κέντρα υγείας για να πλαισιώσουν το νοσοκομείο αναφοράς. Τραβάνε νοσηλεύτριε. τραβάνε νοσηλεύτριες να βγάλει το μάτι της άλλη. Τραβάνε πάνω να τραβήξουν γιατρού, θα συνέβαιναν αντίστοιχα πράγματα. Υπήρξε μια διαδικασία όπου δεν υπήρχε τίποτα συλλογικό. Είτε δεν υπήρχε, είτε γιατί δεν υπήρχε από πριν, είτε και γιατί ε, δεν έγινε συνέλευση στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγεία ή πουθενά για αυτή την ιστορία. Ήταν και οι συνθήκε, δηλαδή περάσαν ένα πράγμα. Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ πέρα έχουμε κατάσταση και κρατή ανάγκη, ό,τι αποφασίσει η διεύθυνση και αυτό πολλαπλασίασε τη, τη, τον έλεγχο της διεύθυνση μέσω Προνομίων, τον και τα κτλ. Δεν ξέρω αν το έχουν τόσο έντονο. Σε μας λόγω χάρη, φάνηκε αρκετάς αυτή, αυτή η ιστορία. Αυθαίρετη η επιλογή νοσηλευτριών για να καλύψουν το, το Ακέπα, αλλαγή σε σχέση με, με αυτά τα πράγματα με άλλους τρόπου κτλ. Εσεί Κάνατε κάποιες κινήσεις, συλλογικά ή ατομικά, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Ας πούμε, για, να, για παράδειγμα, για να προστατευτείτε εσεί, οι ασθενεί, οι συνάδελφοι κλπ. Και αν ναι, ποια προβλήματα προέκυψαν στην οργάνωση τέτοιων κινήσεων. Λοιπόν, όσον αφορά ε, το δικό μου τμήμα... Ε, καταρχήν, όπως είπα και πριν, η μόνη συνέλευση που έγινε στο νοσοκομείο ήταν στην αρχή της επιδημίας, όπου παρουσιάστηκε σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Ε, ιατρικό, νοσηλευτικό, καθαρίστρια σε όλους. Παρουσιάστηκε από την διοίκηση και από τους λοιμοξιολόγους στο πλάνο, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά μας είπαν πώ θα λειτουργήσει, ότι δεν θα λειτουργήσει ένα κέντρο αναφορά στο νοσοκομείο, εκτός από τη μονάδα παιδών και το, και μα έδειξαν εκείνη την ώρα ε, μια επισκέψη, μια νοσηλεύτρια, πώς φοράμε τα ατομικά μέσα προστασία. Μα διαβεβαίωσαν ότι υπήρχαν ατομικά μέσα προστασία και μα έδειξαν πώ φοριούνται εκείνη την ώρα. Κάποια άλλη στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα δεν ήρθε κάποιο να μα δείξει πραγματικά πώ φοριούνται αυτά τα μέσα προστασία. Γιατί άλλο να το βλέπει ένα. Ε, πώς το λένε, σαν ένα αμφιθέατρο, και άλλο να στο δείχνει κάποιο μπροστά σου και να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώ πρέπει να κάνει. Έναν αυτό. Τώρα, όσον αφορά το δικό μου τμήμα επειδή δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμό όσον αφορά το τμήμα και δεν έβλεπα να υπάρχει κάτι τέτοιο από τη μεριά της διεύθυνση, πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα μια συνέλευση των εργαζομένων στον τομέα μου που εκεί πέρα έφτασα κάποια ζητήματα όπως για παράδειγμα ότι επειδή είχε πέσει η δουλειά της καθημερινές έναν αυτό και επειδή σε εμάς δίνεται η δυνατότητα λόγω μάλλον τη πτώσης τη δουλειά, θα, και για να προστατέψουμε τον εαυτό μα, πρότεινα να δουλεύουμε εκ περιτροπή. Έτσι ώστε αν αρρωστήσει το ένα γκρουπ ας το πούμε, γιατρών, να υπάρχει το άλλο γκρουπ που θα μα αντικαθιστά τι ημέρε που θα είμαστε είτε σε καραντίνα είτε ασθενεί. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο που πρότεινα, που βέβαια δεν το είχα προτείνει στη διεύθυνση, το είχα προτείνει στο συναδέλφου και οι ίδιοι, χωρί να το συζητήσουμε και πολύ μεταξύ μα, το προτείναν στη διεύθυνση. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ το πρότεινα συναδέλφου να το συζητήσουμε. Αυτοί θεωρήσαν ότι ναι, να το κάνουμε. Ήταν η τηλεεργασία, γιατί σε μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε εργασία από το σπίτι, ε, μέσω των υπολογιστών. Αυτό δεν έγινε δεκτό από τη Διεύθυνση, με την έννοια ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να γίνει και ούτε και η διάθεση από το τμήμα των υπολογιστών του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει μάλλον τεχνογνωσία ή τα χρήματα, όλα αυτά μαζί. Επίσης, ε, πρότεινα να συζητήσουμε παραπάνω για το πώ διαχειρισόμαστε τα περιστατικά τα ύποπτα COVID, όσον αφορά τα πρωτόκολλα διερεύνηση, γιατί στο εκτινολογικό παίζει μεγάλο ρόλο στην διάγνωση. Ε, αλλά και αυτό μάλλον έπεσε λίγο στο κενό. Δηλαδή, ούτε η εργασία έγινε για να προστατευτούμε, δεν είχαμε και τι άδειε ε, τι κανονικέ. Οπότε δεν γινόταν να πάρει κάποιο άδειε, μόνο αυτό που δικαιούταν ειδικού σκοπού, ούτε η διερεύνηση των πρωτοκόλων έγινε. Κάποια στιγμή απλά μα ενημέρωσε η Διεύθυνση ότι έχει πάρθει απόφαση, για παράδειγμα, να τοποθετηθεί υπέρηχο στα TEP των COVID και εμεί καλούμαστε να πάμε να κάνουμε υπερίχου στα TEP των COVID, στα πιθανά ύποπτα COVID, για να του βοηθήσουμε στη διάγνωση. Το οποίο δεν έστεκε επιστημονικά αυτό το πράγμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μαζί με του υπόλοιπου συναδέρφου που κάνουμε υπερίχου στο νοσοκομείο, αποφασίσαμε και καταθέσαμε ένα κείμενο στη Διοίκηση και στου και στη Διεύθυνση ότι αυτό το πράγμα δεν στέγηκε επιστημονικά και ότι πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης των ύποπτων COVID περιστατικών και όχι να θέτουμε τον εαυτό μα σε κίνδυνο χωρίς να υπάρχει επιστημονική βάση. Αυτό νομίζω έγινε σεβαστό και κάπως μετριάστηκε αυτό το φαινόμενο γιατί να ζητάνει υπέρηχος οποιοδήποτε θεωρούν ύποπτο COVID για να αποκλείσουν άλλες παθήσεις. Οπότε κάπως τουλάχιστον στο τελευταίο κομμάτι κάτι καταφέραμε συλλογικά. Τα υπόλοιπα δεν προχώρησαν. Ούτε με τη... Δεν πίεσε δηλαδή κανένα από του συναδέρφου να το κάνουν. Πούμε, την εκπεριτροπή τη εργασία και η, πώς λένε, η τηλεεργασία του ε, ή από ακυρώθηκε σαν ιδέα από την ίδια τη διεύθυνση, κάπως. ότι δεν μπορούσε να γίνει ούτω αλλά αυτά όσον αφορά το τμήμα. Τώρα η, δυ η δυσκολία στο να βρεθούμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί πρώτον υπάρχει ο φόβο να βρεθούμε στον ίδιο χώρο. Και δεύτερον, δεν υπάρχει η διάθεση για ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον να συζητήσουμε. Με όλου του υπόλοιπου γιατρού και νοσοκομεία δεν έχουν καταφέρει να μιλήσω με κανέναν όλο αυτό το διάστημα. Μονάχα στο διάδρομο, ε, αν πετύχουμε ένα τον άλλον στα γρήγορα. Δεν έγινε δηλαδή κάποια συνέλευση. Ούτε κάποια ενημέρωση από τη διεύθυνση, ούτε κάποια συνέλευση. Ούτε από τη διοίκηση ενημέρωση. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα το να ξέρει που. Τι κάνεις και πού πας. Ε, να πω ε, στην ερώτηση γενικά, ειδικά για, μάλλον, ε, για το δικό μας χώρο δουλειάς. Είπαμε πριν ότι μας κλείσανε το περιφερειακό ιατρείο. Προσπαθήσαμε, έχουμε μια σχέση αγώνα με τους κατοίκους της περιοχής. Μπήκαν και τους ενημερώσαμε. Μπήκαν και οι κάτοικοι σε μια προσπάθεια πίεσης προς την ΒΠΕ για να μην κλείσει το ιατρείο. Με τηλεφωνική επικοινωνία κατά βάση έντονη πίεση και απέναντι στον Δήμαρχο πιέσαμε, δεν τα καταφέραμε. Το Περιφερειακό Γιατρίο έκλεισε, δυστυχώς. Στη συνέχεια, βέβαια, δώσαμε επίσης αγώνα για να μην μας πάρουν στα νοσοκομεία, να μην πάμε στα νοσοκομεία που βέβαια, λόγω του ότι η ειδικότητά μας είναι πρωτοβάθμια, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν θα έχει κανένα νόημα, εκτός ότι θα εγκαταλείπαμε και τον χώρο δουλειά μα. Θεωρούμε ότι, εμπασπίτως, λίγος πολύ είμαστε κάτι κάνουμε. Εκεί τα καταφέραμε. Από το δικό μας κέντρο Υγεία δεν πήγε κανένας στα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη, κάτι που συνέβη από άλλα κέντρα υγεία, όπου δεν δώσαν τους αντίστοιχου αγώνες. Ένα, μια σημαντική κατάκτηση ήταν ότι από δική μας πίεση καταφέραμε να παραμείνει ανοιχτό μετά από μια σύντομη διακοπή το Περιφερειακό Ιατρείο Τη περιοχή, στο οποίο απευθύνονται οι πρόσφυγες και μετανάστε από το ΚΑΠ προσφύγων μεταναστών που έχουμε στην περιοχή μα. Ε, κατορθώσαμε λοιπόν ο γιατρό να μείνει στο, στο περιφερειακό γιατρό, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί στοιχειωδό βέβαια. Στοιχειωδό λέμε, γιατί το ΚΑΠ δεν έχει δικό του γιατρό. Μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια αυτό σαν τα σημαντικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κανονίσαμε ο γιατρό να φύγει από το Κεντρουγέ και να ξαναπάει να ξανανίξει το περιφερειακό ιατρείο. Τώρα σε σχέση με την, συνολικά με τους αγώνες που, λέει, που, λέ, που ακούστηκε πριν από την Ελένη ότι δεν μπορούμε να ε, δεν υπήρχαν συναντήσεις στον χώρο των νοσοκομείων αυτό ήταν ευρύτερο. Όσο αφορά τη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρξε καμιά προσπάθεια, καμιά κίνηση από την εννήθη από άλλες οργανώσεις, να υπάρξει κάποια συλλογική απάντηση, κάποιες συνελέψεις που να συμπληθούν τα ζητήματα. Υπήρξαν ε, κάποια καλέσματα στι εισόδους των νοσοκομείων, ε, τα οποία βέβαια ε, είχαν τον παραδοσιακό χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου, συνδικαλιστές μπροστά στα κανάλια, πανώ που τα ανοίγουμε ε, όσο είναι τα κανάλια εκεί και στη συνέχεια τελειώνει η παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, όμως, ε, αυτή τη στιγμή είχαν μια καταλυτική δράση, καθώς ε, όλες οι συλλογι, όλες οι, οι, όλοι οι εργαζόμενοι ήταν φοβισμένοι, δεν υπήρχαν ε, κινήσεις, καν, δεν, δεν ήταν συνδικαλιστικές κινήσεις, δεν ήταν αγωνιστικές κινήσεις αυτή την περίοδο και αυτά τα καλέσματα δώσαν την ευκαιρία να σπάσει ο τρόμος, δώσαν την ευκαιρία να κατεβούμε και εμείς δίπλα σε αυτά και να δώσουμε το δικό μας στίγμα, το οποίο βέβαια μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια, αλλά ω εκεί. Δεν έγιναν δηλαδή οι συνελεύσεις, δεν δόθηκε η δυνατότητα να οργανωθούν από κοινού αγώνες, να υπάρξουν κοινέ επεξεργασίε ή κάτι άλλο. Εγώ να κάνω ένα σχόλιο έτσι, πιάνοντας από το προηγούμενο κομμάτι που συζητούσαμε, που ακούστηκε, ότι όλη αυτή η κρίση υγειονομική του κορονοϊού ανέδειξε την έλλειψη συλλογικότητας που υπήρχε, τουλάχιστον, στα μεγάλα νοσοκομεία και την εξατομίκευση των εργαζομένων. Ε, από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν υπήρξαν κάποιοι συλλογικοί αγώνες, καθώς υπήρξε και περιορισμός της φυσικές αποστάσεις. Αυτό που προσπάθησα και εγώ ή και κάποιοι άλλοι άνθρωποι γενικά, περισσότερο ατομικά βέβαια, ήταν σε επίπεδο προσωπικών συζητήσεων να προσπαθήσουμε να σπάσουμε το φόβο αρχικά. Γιατί η άγνοια που είχαμε όλοι για αυτόν τον ιό και που ίσως ακόμα έχουμε, οδηγεί σίγουρα σε ένα φόβο, οδηγεί σίγουρα σε μια διαχείριση της κατάστασης από κάποιου ειδικού. Βλέπει ημοξιολόγη, οι οποίοι όπω περιγράψανε και οι υπόλοιποι σε ένα αμφιθέατρο ερχόταν σαν θεοί. Λέγανε πέντε πράγματα τα οποία δεν απαντούσαν προφανώ και σε όλες τι ανησυχίε του προσωπικού. Και ο κόσμο έφευγε και ξαναγυρνού στι ατομικέ του συζητήσει. Ε, αυτή η καθετοποίηση δηλαδή η κάθε διαχείριση της γνώση, τη κρίση, σίγουρα δεν βοήθησε επίση την κάποια συλλογικοποίηση αγώνων. Τώρα από εκεί πέρα στα πηγαδάκια, στις συζητήσεις, για μένα το στοίχημα ήταν και παραμένει να σπάσει ο φόβος που αυτός ως κυρίαρχο στοιχείο οδηγήκε στην εξατομίκευση. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό και όσο περνούσαν οι αυτό επιτέθηκε. λίγο βλέποντας και ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάποια τρομερή επιθετικότητα ή κάποια μεταδοτικότητα με υπερφυσικό τρόπο του ιού. Οπότε ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να έρχεται και σε πιο κοντινές φυσικές αποστάσεις και να αναζητεί και την επαφή είτε την πραγματική επαφή είτε πιο πολύ μέσα από συζήτηση και ανείχνευση του τι πραγματικά γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Να κάνω κι εγώ ε, πάνω σε αυτά που ο σε ένα σχόλιο. Τι γίνονταν τώρα. Ήτανε, ή κάνανε μια πολιτική που λέγανε ότι ο, ο, ο πόλεμος θα δοθεί στα νοσοκομεία. Πάνω σε αυτή την πολιτική όμως την ίδια στιγμή δεν προσέχανε καθόλου ότι τα νοσοκομεία αντί να γίνουν πηγή προφύλαξης απέναντι στην επιδημία μπορούσαν να γίνουν με διασποράς. Σε εμά είχαν δοκιμάσει να μας πούνε ελάτε κάτω στα νοσοκομεία να δουλέψετε και στη συνέχεια πηγαίνετε να κάνετε πηγαίνετε να, ε, να, εξετάζετε κανονικ... να κάνετε κανονικά τα ιατρεία σα πίσω στην, στα κέντρα υγεία. Δηλαδή το ακριβώ ανάποδο από ό,τι θα έπρεπε να κάνουν. Το να κρατήσουν δηλαδή, ένα υγειονομικό προσωπικό που έχει σχέση με τον COVID ξεκάθαρα μακριά από τι υπόλοιπε ευπαθεί ομάδε. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν ε, από την ανάποδη πλευρά σε εμά. Και αυτό ευτυχώ δεν πέρασε. Δηλαδή μετακίνησαν μεν. Ένα κομμάτι γιατρών στα νοσοκομεία, μικρό όμως γρήγορα το μέτρο αυτό έσπασε από την αντίδραση δικιά μας και από ό,τι των υστέρων μάθαμε και άλλων κεντρών υγείας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα μέσα από τις πρώτες μέρες τέλος πάντων που άρχισε να... και λίγο και πριν νομίζω ότι το lockdown ξεκίνησε κάπως να υπάρχει ένα γενικότερο... Κίνημα, ας πούμε, ή τέλο πάντων ένα επίδικο στον κοινωνικό ανταγωνισμό για να επιταχθούν νοσοκομεία, να δημιουργηθούν νέες μεθ, να γίνει πιο μαζικό τέστηνγκ. Ε, εσείς πώς το κρίνετε αυτό το περιεχόμενο αυτών των κινήσεων, και ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι δυνατόν μέσα σε τέτοιε συνθήκε, εν μέσω καραντίνα, α πούμε, μέσω έκτασης του ιού να τεθεί το ζήτημα, τελικά, του δημόσιου συστήματος υγείας. Λοιπόν, εμ, εγώ μέσα σε αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι ε, αυτή η περίοδος της επιδημίας και της καραντίνας και όλα αυτά νομίζω ότι ανέδειξε για ακόμη μία φορά και με πολύ μεγάλο βαθμό, με τη ελλείψεις του συστήματος υγείας, δηλαδή, εγώ απλά σκεφτόμουν ότι είμαστε 10 άτομα όλοι και όλοι στο δικό μου τμήμα στο νοσοκομείο, έτσι. Που καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αρρώστων, παιδί δηλαδή, μου, και κάθε ηλικίας. Εάν κάποιοι από εμάς αναγκαζόμασταν, αρρωσταίναμε, αρρωστήσουμε αυτή η παξίλο, που λέω ο λόγος τέλος πάντων, να γίνει είμαστε σε καραντίνα, πούμε. νομίζω ότι απλά, <χω> <χω> ή θα παθάνει υπερ... έναν υπερκόπο στην burnout οι υπόλοιποι, για 14 ημέρες, ας πούμε. Ή θα έπρεπε να μετακινηθούν κόσμος από άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή, είμαστε όχι οριακά. Κάτι χειρότερο από οριακά, πούμε. Ειδικά στην μονάδα παιδών που έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή μετακινήθηκαν άνθρωποι από την ήδη υπάρχουσα μονάδα και έχουν πάει για να καλύψουν τη μονάδα για, τη, για τα COVID περιστατικά. Οι άνθρωποι έχουν ε, πάθει υπερκόπωση μέσα σε αυτού δύο μήνε. Δουλεύουν 8-24 ώρε εφημερίδε το μήνα στη μονάδα παιδών, 5 εφημερίδε call. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό του βγάζει ήδη νοκάουτα. Α αρχίσουμε αυτό το μικρό σχόλιο και, βλέ... και κουβεντιάζουμε και στη συνέχεια. Ε, σε εμά έγινε μια πρόσληψη προσωπικού, μια πρόσληψη ενό χειριστή του ακτινολογικού την τελευταία εβδομάδα. Αυτή ήταν η ενίσχυση του ακτινολογικού του νοσοκομείου σε όλη αυτή την περίοδο τη καραντίνας. Οι χειριστέ του ακτινολογικού σε κάθε βάρδια γενική εφημερία δουλεύουν οι δύο πρώτοι 8 ώρε με τη στολή, χωρίς να μπορούν να κατωρίσουν και χωρίς μπορούν να φάνε. Και το τελευταίο δουλεύει 11 ώρες. Α, αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει προφανώς επαρκέ προσωπικό για να οι βάρδιες να είναι μικρότερε σε χρονικό διάστημα, έτσι. Αυτό. Όπως επίσης και το ΕΑΝ, καλούμαστε να κάνουμε εξετάσεις σε ύποπτα COVID περιστατικά. Μετά ακριβώ από τα ύποπτα COVID περιστατικά θα πρέπει να πάμε στα μη ύποπτα COVID περιστατικά και να κάνουμε την εξέταση. Ελπίζοντας ότι θα έχουμε, προ, θα έχουμε προσέξει για τις λένε, τα μέτρα ατομική προστασίας και τη συμπεριφορά μας γενικώ, έτσι ώστε να μην κολλήσουμε τους μη ύποπτους από τους, από τους ύποπτους, ας πούμε. Να μην είμαστε ο φορέας ανάμεσά τους. Το οποίο σε φορτώνει, όσο, όσο και να μην το θες, σε φορτώνει ένα άγχος και μια ένταση. Αυτά προς το περόν. Για μένα ένα σημαντικό στοιχείο ήταν ότι σίγουρα αυτή η ιστορία δεν το την Ελλάδα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Με ποια έννοια με αυτά που... με την έννοια αυτών που είπε η Ελένη. Ότι αν αρρωσταίναμε, ε, δεν υπήρχε το πλεονάζον προσωπικό για να μας καλύψει. Και κάποιοι συνάδελφοι που αρρώστησαν, οι πόλη μπήκαν σε μια πολύ, έτσι, ολιγοήμερη καραντίνα και επέστρεψαν πολύ γρήγορα στις δουλειέ του. Και ήταν σχετικά ξεκάθαρο ότι αν ε, τα πράγματα σκουρύνουν και αρχίσουν να αρρωσταίνει μεγάλο κομμάτι του προσωπικού, δεν θα υπήρξε προληπτική καραντίνα, θα δουλεύανε όλοι μέχρι εμφανίσεων συμπτωμάτων. Ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό που κάνει τα κυλιόμενα 8 ώρα, ε, όταν κάποιες συναδέλφωσες, κάποιες νοσηλεύτριε βγήκαν εκτό, είτε γιατί αστεμήσαν, είτε λόγω καραντίνας, πραγματικά το σύστημα κόδιψε να κρασάρι. Και με το δεδομένο ξαναλέω ότι δεν μας κατέκλεισε αυτή η ιστορία. Αν είχαμε δεδομένα άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα ήταν πραγματική τραγωδία και όντως θα συνέβαινε και αυτό που έλεγε και ο Μίτσος πολύ μεγάλη δονοσοκομιακή διασπορά. Δηλαδή αυτό που είπε και η Ελένη θα πηγαίναμε από τα ύποπτα στα μη ύποπτα από θετικά στα αρνητικά και απλά θα διασπήραμε τον ιό. Από εκεί και πέρα... Ε, Εντάξει, το αν είναι εθνικό το σύστημα, πραγματικά δημόσιο το εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι μεγάλη κουβέντα και χρόνια, αλλά σίγουρα όλη αυτή την κρίση δεν την επομίστηκε που δεν είναι το ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, εντάξει, όλοι ξέρουμε και είδαμε στις δημοσιεύσεις πώς κοστολογήθηκαν και στον ιδιωτικό τομέα τα κρεβάτια μεθ, που προφανώς δεν χρειάστηκαν, αλλά για μένα από την αρχή φαινόταν σαν ανέκδοτο όλο αυτό. Και δεν ήταν έτοιμο ο ιδιωτικό τομέα, το λέξον το μεγαλύτερο κομμάτι του, και δεν ήταν επουδενή διατεθειμένο να ρισκάρει τι δομέ του και το όνομά του ω επιχείρηση η οποία κατά κύριο λόγο βγάζει χρήμα. Δεν ξέρω αν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, τι θα συνέβαινε, αλλά νομίζω πω ήμασταν πολύ μακριά από το να επιταχθεί, να επιταχθεί ο ιδιωτικό τομέα. Είτε σαν γιατροί κατά μονάδες, είτε οι τίνες μεθ, είτε και ολόκληρε δομέ. Δηλαδή θα μπορούσα να πούνε ότι το TAD ιδιωτικό θεραπευτήριο γίνεται κέντρο αναφορά COVID δουλεύεται όλοι γι' αυτό. Πράγμα που για μένα, πρακτικά, θα ήταν αδύνατο με τις δεδομένες συνθήκε και αναλογίες και ισχύ των ιδιοκτητών <σμορφή> αυτών των <το> θεραπευτήριων. <σμορφή> ε, να πω, κι εγώ με τη σειρά μου, ε, τα αιτήματα για μέσα προστασίας των εργαζομένων στην περίεθαλψη για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, για πιο ασφαλείς λειτουργία, λειτουργίας. Είναι ως ένα βαθμό αυτονόητο. Δηλαδή, περιμένεις να τα ζητήσουν όλοι, τα διεκδικήσουν όλοι. Ε, το, το πρόβλημα που γεννιέται, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την ιστορία και σαν Hildborkers το είδαμε έτσι συνολικά, είναι όταν μιλάς μόνο για αυτά. Και αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, ότι, ε, Όλοι, σχεδόν όλοι, όσοι μιλήσανε και πέρα από τους ε, συνδικαλιστικούς ε, φορείς, ας πούμε, μιλήσανε αποπιστικά για αυτό. Δεν μιλάω μόνο για αυτούς που και χειροκροτάνε στα μπαλκόνια, ξέρω, οτι και τα λεπά, και είπανε, ναι, διορισμούς, προσλήψεις, ε, στήριξη του δημόσιου, συστήματος, όπως το λένε. Κανένα όμως δεν, είπε, δεν κάθισε να αξιολογήσει αν αυτή είναι η πιο σημαντική δράση που μπορεί να προστατεύσει από θανάτους, από τον κορονοϊό. Καμία μελέτη, για παράδειγμα, δεν έγινε για να μας πει αν θα πέθαιναν λιγότεροι από τον κορονοϊό, θα αρρώστηναν λιγότεροι από τον κορονοϊό, αν γινόταν ε, ε, αποσυμφόρηση των ε, στρατοπέδων συγκέντρωσης των μεταναστών, των προσφύγων. Καμία μελέτη δεν έγινε, κανένας δεν μίλησε, να πει ότι ε, ε, αν θα ήταν πιο ωφέλιμα αν θα, θα υπήρχε μεγαλύτερο όφελο αν τα λεφτά αυτά, αντί να σε μονάδες εντατικής, πηγαίνανε σε σπίτια για τους ρωμά. Έτσι, για αποσυμφόρηση των φυλακών, για ικανοποίηση των εκκυμάτων των φυλακισμένων. Για, για όλα αυτά, έτσι, για μέτρα προστασίας στους εργαζόμενους στα call centers, στα, στα τηλεφωνικά κέντρα, στα εκώσταλανε, στα σοβαπάκια ετήματα που μπήκανε, βέβαια, από άλλους κλάδους, από άλλους χώρους, που ε, όμως είναι, μπήκαν υποβαθμισμένα, σαν δευτερεύοντα, σε σχέση με, την, με τα αιτήματα για παραπάνω περίταλψη, για παραπάνω κρεβάτια αμετ, για παραπάνω ιατρο, ιατρική τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία, ε, φάρμακα, εμβόλια κλπ. Όλη η συζήση κεντρώθηκε εκεί, κατά τη γνώμη μας λάθος, δεν μπορεί να έχεις, ε, να στηβάζονται άνθρωποι στα μέσα μαζικής μεταφοράς ε, για να πάνε στη δουλειά τους και να μιλάς, ας πούμε, για μπορεί να έχουν τα υπόλοιπα μέτρα, πούμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. Δεν μπορείς να έχεις εν τέλει τη μόρια και να μιλάς ότι σου αυτό το πρόβλημά σου είναι η μονάδα συντατικής θεραπείας. Κάτι συνέβη στο Μάνο, ε, να πω εγώ έτσι σαν ατάκα, ότι προσπαθούσα να περάσω ένα πράγμα ότι τα ζητήματα υγείας του πληθυσμού είναι ζητήματα ιατρικής. Εν που δεν είναι, δηλαδή αυτά που είπε ο Μάνος, διασπορές της επιδημίας. Στρατόπεδα φυλακ, φυλακισμένη, στρατόπεδα φαντάρων, στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών που είχαν απέσια πράγματα. Άμα ο οι ήταν τόσο θανατηφόρας όσο τον παρουσίαζαν, τώρα θα κλέγαμε χιλιάδε χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε, σε αυτές τις συνθήκες του εγκλωβισμού. Τα ζητήματα υγείας του πληθυσμού δεν είναι ζητήματα τόσο ιατρική είναι δευτερευόντος, τριτευόντος. Και επίσης, και εκεί πέρα που είναι ζητήματα ιατρικής, βάζουν μια αντίληψη ότι είναι ζήτημα του νοσοκομείου. Δεν είναι ζήτημα, δηλαδή, να μπορεί μια κοινότητα να φροντίσει τους ασθενείς τους, μια κοινότητα να εκπαιδεύσει τα μέλη της, να διαχειρθεί μια... Μια γνώση να γίνει κοινωνικό κτήμα, η γνώση τη ατομική υγιεινή, πλησίματο κτλ., να, να διδαχτούν με έναν τρόπο συγκεκριμένο και απτό, ή να υπάρξει μια οργάνωση κόσμου να λένε πώ φροντίζουμε έναν ασθενή, μα χρειάζεται να κάνουμε νοσηλεία. Τα πράγματα απλά, δηλαδή, άμα κοιτάξει αυτό που είχαν την έκκληση των ακαδημαϊκών τη Αμερική, αυτό το, το, το κείμενο που είχε βγει από το ΓΕΙΛ τέλο πάντων. Έλεγε αυτά τα πράγματα, δεν είναι τίποτα κα καμιά ανατρεπτική κατεύθυνση. Πρωτοβάθμια φροντίδα, να στηριχθεί ένα κόσμο, όχι μόνο το επαγγελματικό του κομμάτι, να σταματήσει το κινητό των μεταναστών, ο αποκλεισμό των χωρί χαρτιά από την, από την περίθαλψη λόγω του φόβου τη αστυνομία, να σταματήσει αυτή η κατάσταση στα, στα στρατόπεδα συγκέντρωση κτλ, κτλ. Αυτά ήταν, αν ήθελε να μιλήσει για περίθαλψη, αυτά έπρεπε να βγουν κεντρικά μπροστά. Τώρα αυτό το πράγμα ότι ναι, τα ζητήματα υγείας γίνονται ζητήματα ιατρικής και τα ζητήματα ιατρικής γίνονται ζητήματα ιατρικής εκμής είναι μια, ένα συνειρμός, μια, μια σειρά από συνεπαγωγές που θέλουμε να σπάσουμε. Αυτό ε, σαν, σαν μια παρατήρηση. Προφανώς βέβαια ε, εκεί... Εννοείται τα μέσα, διασ... τα, τα μέσα προστασία του προσωπικού να υπάρχουν σε επάκκυνα. Εννοείται, εννοείται να μην γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που πήγαν να μεταβάλουν το, του νοσηλευτικού χώρου σε κέντρα διασπορά τη επιδημία στην ουσία χωρί εξοπλισμού κτλ. Εννοείται όλα αυτά βγαίνουν μπροστά. Και ναι, και κάποια άλλα ζητήματα. Γιατί μιλήσαμε για ε, ζητήματα ιδιωτικών νοσοκομείων και επιτάξεων κτλ. Προηδευόμαστε τώρα εδώ πέρα. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία που δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο καθεστώ, σε ένα καθεστώ apartheid, αλλά με άλλο τρόπο, με άλλη έννοια apartheid, ένα, τρόπο, ένα ξεχωριστό τμήμα λειτουργία υπέρ ε, κάποιων κομματιών που έχουν κάποιε συγκεκριμένε κοινωνικέ λειτουργίε. Είναι ένα έσχο που πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να τελειώνει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτάξει, οι οποίε να συμβούν ποτέ, και να επιτρέπουμε ένα πράγμα που είναι υποτίθεται δημόσιο να λειτουργεί για μια συγκεκριμένη φάρα. Ανθρώπων. Εγώ να πω ότι σε συνέχεια και αυτά που πριν ο Δημήτρης ότι η ιατρικοποίηση γενικά της υγείας που υπάρχει έτσι σαν αν κρατούσα αντίληψη και πόσο μάλλον στην Ελλάδα το, το μοντέλο και η εφαρμογή του μέσα από τα νοσοκομεία και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σίγουρα οδήγησε και σε αδιέξοδα και τις όποιε διεκδικήσεις. Όντω το να διεκδικήσει σε στενά πλαίσια αυτό περισσότερες κλίνε, μεθ, χωρίς να ξέρει αν αυτό θα αποδώσει πραγματικά στην κοινωνία, με την έννοια ότι θα σώσει περισσότερες ζωές, ίσως ήταν μια πρότα... ένα πρόταγμα κενό νοήματος. Κατά επέκταση και άλλα τέτοια προτάγματα, τύπου προσλήψεων, που σαφώς και χρειάζονται παντού, αλλά οφόσον δεν δίνεται κάποιο ζήτημα σφαιρικής κριτικής, απέναντι τον τρόπο αντιμετώπισης των νοσημάτων, γενικότερα, ή της υγείας, της του πληθυσμού. Νομίζω όλα αυτά εξαντλούτανε και πέφτανε και λίγο στο κενό. Και από την άλλη μεριά βρίσκανε και έναν αντίποδα από τους κυβερνότες να παρουσιάσουν ότι εμείς κάναμε προσλήψεις, εμείς εξοπλίσαμε μεθ, που φυσικά όλα ήταν σε μεγάλο βαθμό πλασματικά. Δηλαδή, ε, γίνανε κάποιε προσλήψεις, οι οποίες ήτανε... Προφανώ σε προσωπικό που έλειπε ούτω ή άλλω στα νοσοκομεία, οι προσλήψει είναι ορισμένου χρόνου, στην καλύτερη περίπτωση για το νοσηλευτικό προσωπικό ή το παραετρικό, διετή. Είναι ούτω ή προσλήψεις προσλήψει που γινόταν πάντα εποχιακά, με την έννοια ότι προηγούμενες προηγούμενε συμβάσει ορισμένου χρόνου, οπότε πάντα πρέπει να πάρουν κι άλλο κόσμο. Και στην ουσία απλά μπαλώνουν τρύπε, δεν επανδρώνουν, δεν εξοπλίζουν κάποιο σύστημα υγεία. Στους γιατρούς γίνανε επίσης κάποιες προσλήψεις, οι οποίες και αυτές όμως είναι ευκαιριακές και εποχιακές και αυτέ ορισμένου χρόνου, που δεν είναι, δεν καλύπτεται κάποιο σύστημα υγείας, ούτε με την κρατουσά άποψη. Πόσο μάλλον θέλουμε να συζητήσουμε για μία άλλη οργάνωση ενός δημοσίου, πραγματικά δημοσίου συστήματος υγείας, με έναν άλλο προσανατολισμό και έναν άλλο τρόπο σκέψης, όχι με επικίνδυνο νοσοκομείο. Ε, και για μένα είναι προφανές ότι οι επιλογές που έγιναν με την έννοια ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δείξει ότι κάνει προσλήψεις στα νοσοκομεία και ότι φτιάχνει μέθ και τα λοιπά, ε, ναι, ουσιαστικά δείχνουν αυτό που ξέρουμε, δηλαδή, ότι κάποιοι, κάποιες ομάδες ανθρώπων ε, ουσιαστικά είναι εγκαταλληλειμμένοι, είναι περιττοί είναι κάποιοι για τους οποίους απλά δεν ενδιαφερόμαστε παρά μόνο όταν ε, θεωρούνται ότι είναι ασύμμετρη απειλία, σούμε, όπως είχε υποθεί στις αρχές του Μαρτίου. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι ε, το σύστημα Υγεία δεν είναι το πρώτο ε, το οποίο θα έπρεπε να... Ε, ενδυναμωθεί με κλίνες μέθ δηλαδή πραγματικά αν μπορούσε να αποσυμφορηθεί η, φο η μόρια ή το η σάμος ή οποιοδήποτε άλλο ε, καταβλησμός ναι. φυσικά νομίζω ότι απλά ε, το βλέπουμε από μια τελείως άλλη οπτική από την από την κρατούσα άποψη από την ε, δεν έχει δεν, δεν μπορείς να συγκρίνεις το ένα με το άλλο, δύο τελείως διαφορετικές οπτικές των πραγμάτων και θεώρησης της ανθρώπινης ζωής, ας πούμε, και της ποιότητας ζωής. Να προσθέσω εγώ, στη σχέση με το ένα σκέλος τη της προηγούμενης ερώτησης, ε, για το δημόσιο σύστημα κτλ. είπε και ο Παναγιώτης και η Ελένη. Για εμάς είναι σαφές ότι το, το ΕΣΥ, το σύστημα περίθευσης αυτή τη στιγμή, είναι κρατικό, δεν είναι δημόσιο. Και αυτό δεν πρέπει να διεφεύγει ε, από όποιον κάνει μια κριτική ή ε, θέτει αιτήματα ως προς, το, ως προς αυτό. Έτσι και, εντάξει, είναι εύκολο να λες δημόσιο και δεν εννοώ ε, το κρατικό, εννοώ κάτι άλλο ιδεατό, εννοώ ότι ουσιαστικά ε, είναι μια επιφυγή όσοι μιλάνε για δημόσιο και εννοούν ότι δεν... και θέλουν να μας πούνε ότι δεν εννοούν το κρατικό. Όταν μιλάμε για δημόσια εννοούμε το εσύ, εννοούμε το κρατικό και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Ε, και όσον αφορά το πρόβλημα με το σύστημα υγείας είναι ότι όπως σε κάθε κρατική οργάνωση, σε κάθε κρατική υπηρεσία δημιουργούνται ε, οι γραφειοκρατίες με τα αντίστοιχα συμφέροντα που προκύπτουν πούμε, από τη συμμετοχή τους στην ιεραρχία μέσα σε αυτές, τις, σε αυτές τις υπηρεσίες και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο σύστημα περίθαλψης και αυτές οι γραφειοκρατίες είναι που είδαμε ω επιτοπλίστων να διεκδικούν περισσότερες κρατικές δομές περισσότερο κρατικό σύστημα περίθαλψης ε, αυτές οι δομές είναι που θα στηριχτούν για ακόμη μια φορά αν στηριχτεί το το κατοικός σύστημα περίθαλψης. Ε, βέβαια, αναγκαστικά, σε αυτό προσφεύγουμε όλοι, σε αυτό δουλεύουμε και εμείς. Αυτό στηρίζεται από τα αιτήματα για περίθαλψη, ε, ισότιμη περίθαλψη σε όλους, ποιοτική περίθαλψη σε όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, το φύλλο, τη φυλή, ε, το τα προσδιορισμό κτλ. Έτσι. Όμως... Τα αιτήματα πρέπει να, να ξεκαθαρίζουν, να έχουν ξεκάθαρο αυτή, ξεκάθαρη αυτή τη διαφορά. Δεν πρέπει να ρίχνουμε νερό στο μήλο των φακελάκιδων, σιωπώντα για το φακελάκι όπω κάνουν οι κρατιστές, οι υποστηρικτέ, Τσιριζέ και άλλοι διάφοροι συναυτοί, που τα κάνουν σαν να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα ζητήματα της κατανομής της εργασίας στους χώρους δουλειάς με βάση τη συνδικαλιστική ιεραρχία και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μιλάς για δημόσιο ή κρατικό σύστημα, για στήριξη και να μην καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν όλα αυτά από πίσω. Να μην μιλάς, πρέπει να μιλάς, δηλαδή, οπωσδήποτε και για αυτά. Ε, εγώ να πω, έχω μια εικόνα... Υπάρχει μια κρίση, μια κρίση έντονη, ε, κρίση που τώρα προσθέθηκε και, και τα ζητήματα με τον κορονοϊό. Υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά τους να εκτονώσουν την κρίση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να πούνε την κρίση, βεβαίως το κράτος θα μπορέσει να την διαχειριστεί, βεβαίως και πώς θα τη διαχειριστεί το κράτος με την ιατρική του, την νοσοκομιακή του, την κεντρική ιατρική του. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται προσπάθεια να χειριστεί αυτή η κατάσταση. Να κρυφτούν οι αιτίε τη, ο ιό εμφανίστηκε από το πουθενά, να, φύγουν, να κρυφτεί ότι είναι προϊόν ενό συστήματο συγκεκριμένου, παραγωγή κτλ, κτλ. Που λέγεται καπιταλισμό, που λέγεται βιομηχανική διατροφή ζώων κτλ, κτλ. Υπάρχει μια προσπάθεια να κρυφτεί αυτό, υπάρχει μια προσπάθεια. Να κρυφτούν να οι συνθήκε ζωή των ανθρώπων σαν αιτίε πολλαπλασιασμού των, των συγχρονών επιδημιών. Υπάρχει στη συνέχεια μια προσπάθεια να υποθεί ότι κοίταξε να δει όλα τα υπόλοιπα θα δουλεύουν στρατοί, στρατόπεδα συγκέντρωση, φυλακέ εκεί. Είναι μαύρε περιοχέ. Δεν ασχολιόμαστε, μην ασχολιόμαστε. Αυτέ εδώ πέρα είναι κρατικά συμφέροντα. Μην αγγίζετε. Ό,τι και να συμβεί εδώ δεν πρέπει να απασχολεί του υπόλοιπου. Η υγεία του δεν έχει να κάνει με αυτά. Προσπαθούν. Να κάνουν να ξεχάσουμε μια σειρά από αυτονόητε, αυταπόδεικτε, βασικέ αλήθειε. Και να πούμε, να μεταβάλουμε όλη την ιστορία του αγώνα ενάντια σε αυτήν την κατάσταση σε αγώνα για εντατικέ. Ε, δεν πρέπει να του κάνουμε τη χάρη. Με αυτή την ιστορία, για μένα πάντω είναι ξεκάθαρο ότι αν η κριτική απέναντι στο σύστημα, στο σύστημα παραγωγής, στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγή, με τη βιομηχανία τη υγεία, το πώ είναι δομημένη, δομημένη, αν δεν είναι ριζική. Αυτή η κριτική αν δεν είναι ριζική είναι σαφώς αδιέξοδη σχετικά με αυτά που έλεγε και ο Μίτσος πριν. Δηλαδή παντού μετά θα σκοντάφτουμε σε ένα τοίχο μερικότητας αν δεν μιλήσουμε συνολικά για την υγεία, για το πώς δομείται αυτό το σύστημα που ζούμε, με όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Τη διατροφή μας, τον τρόπο παραγωγής μας, μετακινήσεών μας, τον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας και ότι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, ο χρόνος είναι αρκετά πιεστικός, οπότε πλησιάζουμε στο τέλος της συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάποιες δικές σας εκτιμήσεις ή σκέψεις για την παρούσα συγκυρία, δηλαδή μετά το σταδιακό άνοιγμα του lockdown. Τι μπορούμε να βλέπουμε στο μέλλον, προς ποια κατεύθυνση ίσως χρειάζεται να προετοιμαστούμε. Τι βλέπετε με λίγα λόγια για το άμεσο μέλλον. Για το άμεσο μέλλον, αυτό που σαν health workers είδαμε είναι ο κίνδυνος της ε, επιδημίας της στις Εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε, εκεί πρέπει να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, εκεί πρέπει να, να κατευθύνουμε του αγώνε μας και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και τα άλλα έπονται. Τα άλλα, ο, αν μπορούν να ενταχθούν μέσα σε αυτό το πνεύμα, μέσα σε αυτές τις σχέσεις αλληλεγγύης, μέσα στις σχέσεις αλληλεγγύης που θα γεννηθούν από αυτό το πνεύμα και στις σχέσεις αγώνα. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Έτσι τα αιτήματα, μερικά αιτήματα θέσαμε επίσης έτσι να ε, καταργηθούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Υπάρχουν τα χρόνια αιτήματά μας όσο αφορά την περίφερξη, τα απογευματινά ιατρία, να καταργηθούν. Έτσι η δ να σταματήσουν να υπάρχουν την πρόθεσή της στρατητικής, πανεπιστημιακή όλα αυτά. Αλλά, επάσης, αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Ε, το βασικό είναι η επιδημία φτώχειας που θα ενσκύψει, συν το βέβαια το, το από το βασικό μας αίτημα να αδειάσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλακές, να ε, ε, βοηθηθούν οι Ρωμά όσον αφορά σίγουρα τι ηθίκες διαβίωση τουλάχιστον. Για μένα, στην παρούσα φάση που σιγά σιγά ο φόβος φαίνεται να απομακρύνεται και να σπάει λίγο αυτή η κατάσταση της φυσικής απομονωση ε, σαφώς είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος το πόσο η εξατομίκευση και η έλλειψη συλλογικής διαχείρισης όλης της ζωής μας μας επηρεάζει προς το χειρότερο. Πέτοια ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να κουβεντιάζει και εν μέσω καραντίνας έχω αυξημένη διάθεση συζήτηση από τον κόσμο και για να ακούσει. Οπότε το στοίχημα είναι εδώ και για το, τις επόμενες μέρες, το, για τον καιρό που έρχεται, το πόσο εμείς θα οξύνουμε αυτή την κριτική και πόσο όντως μπορεί να γίνει ένα όπλο για να, να επαθηθεί η κριτική και να έχει και ένα πρακτικό αντίκτυπο όσο αφορά τους αγώνες σαφώς και πρέπει να είναι συλλογική, αλλιώς δεν υπάρχει καμία λύση. Εγώ να πω, ε, να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση για την προηγούμενη περίοδο. Για την προηγούμενη περίοδο είχαμε φάει μια τεράστια ήττα. Από τις 14 Μάρτη και μετά, μέχρι την 1η Μάη, ήταν μια περίοδος, τεράθιας κινηματικής ήττας, στο όνομα της μη της επιδημίας, είχαμε καταργήσει οποιαδήποτε διαδικασία συνάθρησης και αγώνα. Στο όνομα αυτό, 14 Μάρτα να γίνει μια πορεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία πορεία για τους μετανάστες, τον καιρό που γινόντουσαν και στα σύνορα ε, εγκλήματα και στα στρατόπεδα συγκέντρωση στα νησιά εγκλήματα. Το καιρό αυτό λοιπόν ήταν να γίνει μια, συνα... μια συγκέντρωση διαμαρτυρία πορεία η οποία αναβλήθηκε για λόγου μη διασποράς τη επιδημία. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι το να... αυτό που λέγαμε και σαν Χέρθο, το, το ότι κάποιε περιπτώσει θα χρειαστεί να πάρει την ευθύνη να συγκεντρωθείς για να βγει μια διαμαρτυρία που έχει ένα ιδιαίτερο νόημα και περιεχόμενο. Αυτή την ήτα που φάγαμε από τι 14 Μάρτη και έσπασε. Με την πρώτη Μάη, με, με τι συγκεντρώσει, όπου ένας κόσμος έδειξε πια την διάθεσή του να συγκροτηθεί σαν κόσμο και να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε μια κατάσταση, δεν πρέπει να την ξαναφάμε. Μπροστά μα θα έχουμε πολλέ ιστορίε, χτυπήματα, απολύσεις, σε, σε, ε, Η κρίση θα φανεί, η επιδημία τη φτώχεια θα φανεί σε διάφορα σημεία επίπεδα που θα, και θα παραθούν ξανά αντιδράσει. Εκεί πέρα θα ξαναχρησιμοποιήσουν τον ίδιο τρόπο. Διασπείρετε την επιδημία, σταματήστε να συναθρίζεσαι, σταματήστε να διαμαρτύρεστε γιατί αυτό είναι ανεύθυνο κτλ. Δεν πρέπει να φάμε αυτή την ιστορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιός. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιθανά μια συγκέντρωση διαμαρτύρια να τον διασπείρει κατά τον ιό. Πολύ λιγότερο βέβαια από τη διασπορά που θα συμβεί αν υπάρξει επιδημία μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει όμω ότι αυτή η λειτουργία τη κοινωνική διαμαρτυρία, αυτή η λειτουργία του κοινωνικού αγώνα, είναι μια λειτουργία από τι πιο σημαντικέ κοινωνικά και συλλογικά. Δεν πρέπει να τι ξανακάνουμε στην άκρη. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να μα μείνει ένα συμπέρασμα από όλο αυτό το διάστημα τη ε, επιδημία και τη κιωπή. Ε, και εγώ να συμφωνήσω με του ε, προλαλήσαντε. Εγώ δεν, δεν, δεν έχω κάποια. Ε, πω, να πω κάτι σε σχέση με την επιδημία από εδώ και πέρα. Ούτω ή άλλω δεν μπορώ να προβλέψω κάτι. Θα φανούν τι επόμενε ημέρε κάποια πράγματα. Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι τι γίνεται με την επιδημία τη φτώχεια, με την εγκατάλειψη, την απομόνωση, τον εγκλωβισμό. Ε, αυτό είναι που με απασχολεί περισσότερο και που με. Αυτό είναι που με καίει δηλαδή περισσότερο σαν άνθρωπο, θα μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να το δούμε μόνο συλλογικά, μπορεί να, μόνο συλλογικά και ηλέγγυα μπορούμε να το δούμε από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να το δούμε κάπως διαφορετικά. Επίσης νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, επειδή είναι κάτι πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ πρωτόγνωρο και δεν το έχουμε... Νομίζω ότι το βιώνουμε όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι του. <laughs> Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενό συλλογικού τραύματος αυτή τη στιγμή, και κάπω πρέπει ο κόσμο να αρχίσει να μιλάει και για, αυτό το, για αυτή την πτυχή του, έτσι, ώστε να το ξεπεράσουμε συλλογικά και αλληλέγγυα. Και να προσθέσουμε ότι εκτό από την επιδημία φτώχεια που έρχεται, έρχεται και η επιδημία καταστολή, η οποία τη βλέπουμε σαφώ αυτέ τι μέρε και με τα γεγονότα στι πλατείε και με τη διάθεση που δείχνουμε οι δυνάμεις καταστολής μέσα από κεντρικές αποφάσεις, από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τη μία ώρα, οπότε κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την και ελπίζω να την ευχαριστήκατε κι εσείς. Mm -hmm σα ευχαριστούμε, και εμείς. Και μέχρι την επόμενη φορά τότε, λοιπόν. Ωραία, σας ευχαριστώ καλά, Τα λέμε. <σταλήρι>